Σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα quiz. Ποιο Άγιος γιορτάζει, Σε ποιον Άγιο πρέπει να ανάψουμε κέρι σήμερα, Μην ανοίξει, όποιο το βρει, θα του δώσουμε έξι βιβλία. Θα δώσουμε τρία, σαν γεμένα μένα, καμωμένη. Θα σα εξηγήσω γιατί. Είναι ομοφυλόφιλο Καβάφης ξέρω εγώ, ένα του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, και ένα, μια σπουδαία γυναίκα τη Στέλλα Πριόβολου, Οι ελληνορωμαϊκέ ρίζε του ευρωπαϊκού πολιτισμού, α πούμε. Δοκίμια, αλλά έχουν το νόημά του, θα σα πω μετά. Λοιπόν, μην μπάντε μου, πείτε τώρα Άγιο Νεκτάριο, ανοίξε το μερολόγιο, μην πείτε Άγιο Νεκτάριο. Όποιο το βρει, στην ουσία θα, του, θα τον κεράσω με θυσμένα κουλούρια. Ή θα τον πάρω από το χέρι, να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο, αυτό εδώ κοντά είναι. Το έχει γλέντι τώρα το πρωί, όλη μέρα. Πανγύρι, μέσα στα. Δεν λέω. Στη σταμάτα, α σε ένα λόφο, ε. Θα, θα σα χεράσω λοιπόν μεθυσμένα κουλούρια. Ξέρετε ποια είναι τα μεθυσμένα κουλούρια. Ε, <στά> τι τριφέρω. <στά> τα ναι. έχουν μέσα κρασί. Μπράβο. Άμως, Λέω, ναι. και τη βρίσκεται συνταγείο. Απλή συνταγή, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτά είναι απλά πράγματα. Γυναίκε το πρωί, αν θέλετε να κάνετε τον άλλο να σα αγαπήσει περισσότερο ή τα παιδιά σα. Μέχρι βλέπετε το χαριτάτο το πρωί που τον mm. βλέπετε εκεί. Μέχρι τι ψυχολόγο έφερε σήμερα. Κάντε την ώρα που βλέπετε το χαριτάτο καμία θετική δουλειά, παραγωγή δουλειά. Βάλτε τα κουλούρατια. Πώ, απλά πράγματα. Ε, Όπω βάζει λάδι στα κουλουράκια, δηλαδή δεν είναι λάδο κουλουράκια. Μου θα βάζεις ένα μισό ποτήρι λευκό κρασί. Και μισό, μισό ποτηράκι, μισό ποτήρι πορτοκαλόζουμο. Και κανέλο γαρίφαλα και θα γίνει ένα κουλουράκι μεθυσμένο. Λοιπόν, για πιο άγιο. Ε, λοιπόν, κούκκι, απαντήστε μα για ποιον Άγιο και κερδίζετε Δεν τον έχουν τα ημερολόγια Έξι ίσως. βιβλία. Ένα από τα έξι βιβλία. Ναι, Σαν ναι. εμένα καμωμένη ναι. το ένα και το άλλο οι ευρωπαϊκές ρίζες του ελληνικού ναι. πολιτισμού. Ναι, είναι, είναι λίγο κάπως πιο κουλτουριάρικα βιβλία, αλλά α δίνω και τα άλλα. Άλλη φορά θα δίνουμε ιστορήματα. Αυτά λοιπόν, λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε από τους Αλλά να πω για το τον Άγιο, τον αγαπώ πολύ. Θα το πούμε στο τέλος ε, ναι, και ναι, που θα ναι. δώσουμε και την απάντηση. Ναι. Εδώ έχω ένα μήνυμα από τον ε, Διονύση. Στέλνει ναι. με email το μήνυμά του προς εσένα και αναφέρεται στους αφορισμούς σου, στη στήλη που έχει στο mimes.gr. www.mimes.gr, να μπαίνετε, mm -hmm. διότι mm -hmm. αυτά που δεν λέω, μου λένε όλοι, μα δεν μιλάς για την τρέχουσα πολιτική ζωή. Μιλώ διαφορετικά, διαβάζετε τους Λοιπόν, εδώ στου αφορισμούς αναφέρεσαι στο Δαβίδ Α, και στο Γολιά. Δεν είναι ένας από του εκατοντάδε που έχω αφορήσει. Γράφει λοιπόν εδώ ότι η επιτυχία του, του Δαβίδ πέσε. έναντι του Γολιά λοιπόν, στηρίχθηκε πέσε. στο ξάφνιασμα αλλά και στην ακρίβεια του ενό και του μοναδικού χτυπήματο. Αν αποτύχανε το πρώτο χτύπημα, πήγαινε οριστικά χαμένο, καθώ δεν διέθετε Plan B, δηλαδή στρατηγική. Πάνω σε αυτό λοιπόν έρχεται εδώ ο Διονύσης και σου γράφει μήνυμα, σου γράφει και σου λέει ε, ε, ότι από τον καπετάν Μιχάλη θα τον έχει διαβάσει. Φυσικά και όχι μόνο τον έχει διαβάσει, τον έχει εξηγήσει, τον έχει μελετήσει, τον διδάσκει κιόλα του yeah. Καζαντζάκη. Ο καπετάν Κόρακα έδαινε σφιχτά το κεφαλομάντιλο για να μην χυθούν οι μυαλοί του και ορμούσε στα τουρκιά. Δεν κοιτούσε πόσοι ήταν μπροστά, ούτε πόσοι τον ακολουθούσαν. Πολεμούσε για την λευτεριά και δεν είχε plan B. Μάλιστα. Δηλαδή, σαν να θέλει να μου πει, εδώ πρέπει να είμαστε ηρωικοί αγωνιστέ και να μην κοιτάζουμε να έχουμε την πλάτη μα καλυμμένη, να έχουμε plan B, C. Ε. Ναι, να πέφτουμε με τα μούτρα σε ο... αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Ναι, σε αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε και να πέσουμε ηρωικά, Έτσι, Είναι το ηρωικό τέλο ναι. να διεκδικήσουμε. Εδώ δεν υπάρχει σύνεση, δεν υπάρχει στρατηγική. Ναι, κάτι, αυτό δεν υπάρχει Όμω, πρόσεξα, αρχίσουμε πρώτα από τον Καζαντζάκη. Mm -hmm. Γιατί πράγματι αυτή η υπάρχει στον Καζαντζάκη. Ορμάει ο καπετάνι χάλη πάνω στην Τουρκιά για να αυτοκτονίσει ουσιαστικά. Λέει εγώ η μικρή την άποψη. Θυμηθείτε το Αρκάδι να πούμε. Και αυτοκτονεί. Άλλο, έχει μια υποσημείωση. Βάζει να δεσπότη και λέει: Έχει μέσα του ένα δαίμονα ο Μιχάλης που δεν είναι η κρίτη, Δηλαδή, τα κίνητρά του δεν είναι ο στρατηγικός σκοπός η απελευθέρωση της Κρήτη, αλλά πιο προσωπικά, πιο ατομικά, ατομική λύτρωση. Ποιο διάλογο κινεί τον καπετάν Μιχάλη, Ποιο τον κάνει ζάφτη, Τι είναι που τον κινεί, Το κρασί, Η γυναίκα, Όχι, Ο πόλεμο, ούτε. Ο Θεό ούτε, η Κρήτη ούτε. Βάζει δηλαδή σάγιο Καζαντζάκη ένα στοιχείο ατομική λύτρωση. Αυτοπραγμάτωση του ατόμου μέσα από την καταστροφή του. Το οποίο είναι αυτό που λέμε ο ηρωικό μηδενισμό. Ένα ηρωικό τέλο. Είναι μια κουλτούρα α πούμε του Ντεσπεράντο όπω λέμε. Δηλαδή ενό ανθρώπου ο οποίο δεν πιστεύει τίποτα, δεν έχει να κρατηθεί από πουθενά, από τίποτα. Και μην πιστεύοντα τίποτα, μην περιμένοντα τίποτα, παλεύει ακόμα πιο λυσσασμένα. Ε? Δηλαδή, ένα μάταιο, ακόμα και χαμένο αγώνα μπορεί να του δώσει νόημα στην ύπαρξή του ατομική. Αυτό είναι μια λογοτεχνική κατάσταση ή μπορεί να είναι, α πούμε, μια ιδιότητα ενό ατόμου. Όχι όμω, όταν είσαι ηγέτη, όταν είσαι πίσω σου την ευθύνη των μαζών. Ο καπετάν Κόρακα, λοιπόν, που λέει ο. Άλλο ο και άλλο η πολιτική, θα Έτσι, μπράβο. Όχι, και ο Καζατζάκη όταν ήταν πολιτικό δεν έκανε το πολιτικό, έκανε και υπουργό ένα φεγγάρι, δεν ξέρω, δεν το, δεν το ξέρουν οι ακροατέ. Έκανε τρει μήνε τον υπουργό στην κυβέρνηση Σοφούλη. Του κέντρου, ο σοσιαλιστής, ήταν αρχηγό κόμματο μια σοσιαλιστική ένωση. Τάλλο πάντων, άλλη φορά θα σου κάνω τον πολιτικό Καζαντζάκι. Αλλά, άμα απαντήσετε στο blog μου, ε, πολιτικό Καζαντζάκι θα το δείτε. Ε, Μπέτε στο www.memcgr, θα δείτε την απάντηση που δίνω στον άνθρωπο αυτόν. Θα δείτε τη διάλεξή μου στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, με εμπιστεύει ο Μπαμπινινιότζ να κάνω τον Καζαντζάκι. Ε, να δείτε τον πολιτικό Καζαντζάκι. Είναι πράγματα που ούτε μπορείτε να τα διανοηθείτε, γιατί δεν τον ξέρω ο κόσμο κλπ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πάμε στην Κρετσικές Επανάστασεις. Ο καπετάν Κόρακα που λέει, ο ηγέτης της Επανάστασης, αντίθετα από ότι λέει ο Καζαντζάκης, ή μάλλον το ξέρει ο αλλά εντάξει, κάνει ένα μυθιστορηματικό ήρωα, τα βάζει με επαναστάτες οι οποίοι έρεπαν στον ατομικό τυχοδιοκτισμό, δηλαδή σε ένα ατομικό, άναρχο ηρωισμό, ο οποίος ψεφούσε την ηγεσία, Υπονόμευε το συλλογικό ήθο του αγώνα, ε, δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο, προκαλούσε άμετρε, αχρίαστε απώλειες του τοπικού πληθυσμού και πολλέ φορέ συγκρούστηκε κατά μέτωπο μαζί του. Διότι είχαμε αυτό το τραγικό στι κριτικέ επαναστάσει: κάποιος έκανε τον καπετάνιο, ξεκινούσε κάτι, το πλήρωνε οι τοπικοί πληθυσμοί, από αποτυχία σε αποτυχία πηγαίναμε. Δεν υπήρχε δηλαδή ενιαίο κέντρο διεύθυνση του αγώνα. Έφτασε στο σημείο καπετάν κόρακα σε αυτού εδώ που λέει ο ο ακροατής ο φίλος σας πούμε που έκανε αυτή την πολύ επιδέξια τοποθέτηση να τους ρε στα σπίτια σου. έχουμε ιτηθεί και πρέπει να ανασυγκροτηθούμε να αναδιπλωθούμε συντεταγμένη υποχώρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μια στρατηγική αντεπίθεση κάτω από άλλες συνθήκες με καταλαβαίνετε δηλαδή ο καπετάν Κόρακας ως ηγέτης των Κρητικών Επαναστάσεων είχε plan A, B, C και μισό, όλα τα είχε. Δεν με κατάλαβε λοιπόν τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, είχε πει ότι ερχόταν στι κρατικέ επαναστάσει, ακόμα και τυχοδιόφθηση. Επλημπάνω Ελλάδα, λιάπη, σουργό, ένα πλιατσικό λόγο, κλπ. Κάνουν φασαρίε από εδώ και από εκεί, τι πλήρωνε τοπικό πληθυσμό. Έπρεπε να επιβληθεί πειθαρχία στον αγώνα, ηγεσία και πειθαρχία. Αλλιώ όλοι οι αγώνε είναι αποτυχεμένοι. Ε, αλλά θα σου πω τώρα για ένα τύπο. Γιατί ο Κασεντζάη όμω παρουσιάζει, αυτό ο τύπο που παρουσιάζει ο Κασεντζάη είναι τυχαίο. Όχι. Στην Κρήτη, στα βουνά, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα παλιά υπήρχε ένα υπόλοιμα, μας το πούμε, ομυρικού ανθρώπου. Τι είναι ο μυρικος άνθρωπος. Ένα υπόλοιμα πολιτισμού της τιμής και της αντριγιάς, όπως λέγανε. Mm -hmm. ε? Δηλαδή υπήρχε ένας α, α, α, ανυπότακτος, ελευθεριακός, άμετρος, προτεικός, ατομισμός, που δεν καταλάβαινε Χριστό που λέμε, ε, πέρα από το Θεό, πέρα από το διάλογο, πέρα από το καλό, πέρα από το κακό, που δεν λογοδοτούσε πουθενά. Ο καπετάνιος, ο ελεύθερο καβαλάρη των ωραίων. Ε. Και σε άλλου πολιτισμού υπάρχει αυτό ο τύπο, α πούμε. Πού υπακούει αυτό, πού λογοδοτεί, πουθενά, μόνο στα κόκαλα λέμε, καμιά φορά. Στην κοινότητα, στου παλαιού. Ε. Δηλαδή γι' αυτό βλέπει τον Καζάκη και λέει Αναφορά στον Γκρέκο, Αναφορά στου παλαιού. <Τι> υπάρχει λοιπόν αυτό ο τύπο, ε, δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα πρότυπο ηγέτη σήμερα. Ε, δηλαδή πω, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που θα ήθελαν για παράδειγμα μια και αυτό είναι στην επικαιρότητα ο Τσίπρας ξέρω εγώ ε, ε, να κάνει μια ηρωική έκρηξη και αυτοκαταστροφή ε. είναι εμεί οι παλιοί αριστεροί έχουμε αυτό το μας ας πούμε το φωτοστέφανο των ετοιμένων της ιστορίας ε. δηλαδή να κάνουμε η άνοδος και η πτώση η γοητευτική γύτα υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται ο Φρόιντ το έλεγε σύνδρομο ματέωσης Δηλαδή όταν πλησιάζουμε σε ένα καρπό που ήταν διακαίσμας μα πόθος αντί να τον αδράξουμε την τελευταία στιγμή τα κάνουμε θάλασσα συνοθετούμε την αποτυχία μας Πώς το συνέλαβε αυτό ο Φρόινδε επειδή έξω και μια κοπέλα ψυχαναλύτρια που ήταν με τον Χαριτάτο Τώρα γιατί όλες οι ψυχαναλύτρες και όλες οι κοπέλες είτε ιδιατολόγους φέρνουν Χαριτάτο είτε ψυχολόγου, είναι ωραίε κοπέλες ο καθένας μπορεί να το φανταστεί αυτό, γιατί λοιπόν, και καλά κάνει εδώ που τα λέμε έτσι είναι η ζωή αλλιώς η δουλειά γίνεται πολύ βαρετή α πούμε λοιπόν εσύ για παράδειγμα σκοτώνεσαι βλέπω όλη μέρα σκοτώνεσαι, πρέπει μια φορά να κάνω μια εκπομπή πως μπορεί κανείς να γίνει διάσημος να παίρνει α πούμε και βραβείο του καλύτερου εργαζόμενου, να τον θαυμάζουν τα φεντικά, οι προϊστάμενοι κλπ. Και, και να είναι λουφαδόρο. <laughs> λοιπόν, θα σου κάνω ένα μάθημα λούφας. <laughs> Αν θε να προκόψει τη ζωή σου, πρέπει να ξέρει να κάνει και λίγο λούφα περισσότερη. Θα έρθω μαζί σου μετά στο γλέντι και θα μου τα πει στον δρόμο. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, για το. Α, <laughs> λέγαμε, για το. Ο για, Φρόντι, πώ το αυτό. Γιατί ήταν το σύντομα μα Αυτό το είχε αριστερά έντονο, <laughs> ε? <laughs> Το έχει έντονο. Τώρα βγαίνει μια άλλη αριστερά που είναι νέα. Παιδιάχνο εθράσο, σου λέει: Γιατί να με ο πρωθυπουργό. Εγώ όμω δεν μπόρεσα να το σκεφτώ αυτό πριν 40 χρόνια που έκανα το Πολυτεχνείο. Δεν το σκέφτηκα, θα γίνω πρωθυπουργό. Με κατάλαβε. Ήταν άλλη εποχή. Άλλε οι Να γίνει, ρε. Όχι για να κάνει μια έκρηξη και να, να μένει μια ηρωική παρένθεση στην ιστορία τη αριστερά, ε? όπω το παρελθόν. Διότι είναι πρώτη φορά που η αριστερά κοινοβουλευτικά προσεγγίζει την εξουσία. Πρώτη φορά. Τα άλλα ήταν άλλα πράγματα. Θέλει τότε. ο Λέξη Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργό. Θέλει, αυτό το θέλει. Αυτό το θέλει. Και πρέπει να, αυτό είναι. Μπορεί. Και μπορεί, γιατί όχι. Ρε, παιδί μου, πρέπει να το θε αυτό. Με όχι όμω να έχει το σύνδρομο τη Ματέωση που το έχουμε εμεί. Η συμβολή του φίλου του δεν ξέρω τι. Δηλαδή που χεινοθετεί την αποτυχία σου. Ο, ο, ο Τρότσι την είχε αυτή. Ο πιο χαρισματικό ηγέτη τη Επανάσταση τη Οκτωβριανή ήταν ο Τρότσι. Αυτό έκανε τα πάντα για να αποτύχει. Η εγωμανία του, οι ψευδεστήσει του ότι είναι, από την ιστορία προορίζεται κλπ. τον αδείξαν στην καταστροφή ας πούμε και λοιπά. <laughs> Ο Φρόιντ λοιπόν συνέλαβε αυτό το σύνδρομο τη Ματέωση αγαπημένη μου Γιώτα. Πότε λες, όταν ανέβηκε στην Ακρόπολη το 1905 πήγαινε την Κωνσταντινούπολη, το βαπόρ είχε τριχημία και κατέβηκε στο φάλιρο. Και λέει δεν πάω να δω την Ακρόπολη εγώ φτωχό Εβραίο. Και όπω ανέβαινε στην Ακρόπολη σε σκαλοπάθεια, λυποθυμά. Τρία λεπτά πρωτού ανέβει στον Παρθενό λιποθυμά, νομίζαν όλοι ότι ήταν παθεγκεφαλικό. Ήταν νέο ακόμα. Και τον κατεβάσανε, δεν την είδε την Ακρόπολη. Δεν μπόρεσε να τη δει. Δηλαδή έγραψε αυτό που λέγανε. Αποτυγχάνω μέσα στην επιτυχία. Δηλαδή κινδυνεύει η αριστερά να αποτύχει μέσα στην επιτυχία τη. Ε? Αυτό είναι ο κίνδυνο που πρέπει να διαχειριστεί. Και πρέπει να αλλάξει μυαλά, διότι όταν είσαι κυβερνός αριστερά μπαίνει σε άλλε συντεταγμένε πια. Ε? Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή πρέπει να προσφέρει ένα κουρασμένο λαό. Αλλαγή προ το καλύτερο με ασφάλεια. Διότι ξέρει ο λαό αυτό ότι ανα πάσα στιγμή υπάρχει το γλίστριμα προ το χειρότερο. <Σερειά> Εδώ βλέπουμε στρογγύλεμα των γονιών, Μήμη μου. Δεν από παιδε... την αριστερά. Δεν βλέπουμε δεν... συγκατάβαση. Δεν, δεν είναι όμω. Κοιτάξτε, θέλει φρόνηση. Αν είδε του αφορισμού, διαβάζετε λοιπόν, μπε στη στήλη με Λέω στον ηγέτη, τον οποιονδήποτε ηγέτη. Μπορώ να το πω στο Θωδράκι. Μπορώ να το πω στο Σταύρο του Θωδράκι. Μπορώ να το πω σε στο οποιοδήποτε. Στον Τζίπρα είναι πιο. λόγω τη επικαιρότητα. Κοίταξτε αν είσαι. Επειδή δεν μπορώ να γράψω τώρα πάλι «Ε, Πρόεδρε», δεν μπορώ να γράψω. Ούτε πω «Ε, Αλέξη», δεν μπορώ. Κάνω λοιπόν τους αφορισμούς. Λοιπόν, λέω, να είσαι συνετός. Διότι κάθε νίκη είναι προσωρινή. Να μην το ξεχνάς ποτέ. Και πρέπει όσο ο αέρας είναι με το μέρος σου, δηλαδή όσο η κερή είναι ευνοϊκή, ε, να πά σε διαπραγματεύσεις, να βρει μια νέα ισορροπία, ένα νέο στάτους γβό. Ε, και έγκαιρα... Να καταλήξει σε συμφωνία σε ένα optimum συμβιβασμό που δίνει διάρκεια και προοπτική στη νίκη σου. Δεν, δεν, δεν έχει μόνο κοπανιά, δεν έχει εδώ μονόπρακτα πράγματα. Θέλει προοπτική. Αυτό το λέω για όλου του ηγέτε. Άρα λοιπόν, τόλμη με φρόνηση. Διότι οι επόμενοι τέσσερι μήνε, για φαντάζεσαι το λέω για να το ξέρετε, η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίεργη, κατάσταση. Ε, ευάλωτη, έτσι, σε μια φάση που μπορεί να έχει ακραίε αστάθειε. Και πρέπει να το προσέξει όποιο φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργό, να ηγηθεί κλπ. Σκέψω ότι θα έχουμε ουσιαστικά τέσσερι μήνε πολιτικέ διαδικασίε. Και πρέπει κανεί να βάλει ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Ε? Έχει τέσσερι μήνε μπροστά. Και υπάρχουν τυχοδιώκτε δυνάμει που θα είναι ικανέ ακόμα και bank rank να, προ, να προκαλέσουν μόνο και μόνο για να αναστήρουν τι πολιτικέ εξελίξει. Τυχοδιώκτε. Όπω ορισμένου που είδε που βγαίνει και λένε θα πάρω τι καταθέσει μου να φύγω κλπ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα του τι τυχοδιοκτικέ δυνάμει υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και στην αριστερά, δεν ξέρω. Έτσι, και προ τα αριστερά, όχι στην αριστερά. Και προ τα αριστερά. Αλλά το είδαμε από τι δυνάμει του συστήματο πω τα τέτοια του δεν του ενδιαφέρει. Είναι ικανοί να προκαλέσουν κατάσταση κρίσιμη όπω όταν ήμουν παιδί που μπορεί να με τα αεροπλάνα προκυρήξει. Λέγανε αυτή η δραχμή είναι δική σου. Για να μην έρθει ποιο τώρα. Ο Ιεδά ή ο Παπανδρέο, ξέρω, ο Γεώργιο. λέει και Αντώνη εκεί περνάμε. Ωραίο τραγούδι διαλέξει. Μα παρασύρει. Γιατί. Μέχρι και η Θεανό έρθε μέσα. Μπήκε μέσα η Θεανό και το αφιέρωσα στη Θεανό. Για να τη πω τη μαντινάδα που λέμε. Γιατί το τραγούδι αυτό βγαίνει από μια μαντινάδα που θα πω τώρα. Εμεί ζηλεύουμε. Άμα βλέπουμε μια ωραία γυναίκα και λέμε ποιο χερατά στην έχει αυτή τη γυναίκα την ωραία κλπ. Και, και λέμε τα μερακλίδικα κορμιά και τα καλά μαχαίρια. Θεά μου και γιάντα βρίσκονται πάντα σε λάθο χέρια. <laughs> ε? <laughs> Άτιμη ζωή δηλαδή. Θεάνο για Θεάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέγαμε για τι τράπεζε και να συνεχίσουμε, ναι. σε παρακαλώ, γι' αυτό. Λέγαμε όμω και για τον ατομικό ηρωισμό και ναι. την ηγεσία στην πολιτική. Αυτέ τι δύο ε, να νοοτροπίε. Ναι, για, τις τράπεζες, τις δύο, για, να για τις τράπεζες, τι τράπεζε. Για τι τράπεζε, να πείτε και το λεπτό για τη συνάντηση Τσίπρα του Νάρα. Κάνει ο Τσίπρα κάποιε κινήσει ναι. για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα σταθερότητα. Πρέπει να το κάνουν όλοι τα κόμματα. Να δεσμευτούν, τουλάχιστον στο μνήμη μου, ότι δεν θα κάνουν τυχοδιοκτησμό. Που μπορεί να οδηγήσουν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα στο χείλο του Bank Rang», δηλαδή καταλαβαίνετε, η κυπριακά. Διότι, εν ο κόσμο έχει υποφέρει πολύ, έχασε του μισθού σου, τη συντάξη του, τις δουλειές του, μη χάσει τι καταθέσει του. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Άρα, όλοι πρέπει να είναι, έχουν φρόνηση, ειδικά σε πράγματα που δεν ξέρουν και δεν έχουν ιδέα περί τραπεζικών και τραπεζών, το, το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο εδώ. Και έξω, κάνε μια στατιστική στο, <χει> στο Λονδίνο. Δεν ξέρανε, ας πούμε, δηλαδή, στη Βουλή των Κοινοτήτων ένας στους ε, 50, αντιλαμβάνεται τι είναι το τραπεζικό ζήτημα στην εποχή μας, όχι παλιά. Θα ε. σου δώσω λοιπόν για να καταλάβεις τι είναι το τραπεζικό, επειδή πολλές αντιθέσεις που υπάρχουν δεν είναι όλες οι ίδιες. Δεν μου λες, έχεις δει ποτέ σου τα όρνια, δεν είσαι από χωριό, ε. από πού είσαι. Πειραιά, Καρπενίση. Κάνεις από Καρπενίση, Όταν πέσει, πέσει χιονιά μεγάλος ναι. και χαθεί κανένας βοσκός. Από το σοκαρπένιεση. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω να τον κοιτάζει. Κοιτάζει τα όρνια που είναι. Άμα δει τα όρνια και μαζεύονται σε μια περιοχή και κάνουν κύκλου ψηλά, πολύ, αν είναι ακόμα ψηλά τα όρνια, λένε Ζωντανό είναι ακόμα, αλλά εκεί είναι έτοιμο να τελειώσει. Το Όταν τα όρνια τα βλέπεις κατεβαίνουν στη μέση, ε, είναι πια ε, κοντά στο να πεθάνει. Έχουν από πάνω, καταλαβαίνουν πότε πεθαίνει. Μόλι δουν ότι τέλειωσε, μπα απ' κατεβαίνουν στη γη. Αυτό το σχήμα, δηλαδή όταν τα όρνια ναι, κατεβαίνουν, ναι. Είναι, το έχουμε σε όλε τι μεγάλε κρίσει του παγκόσμιου καπιταλισμού. Θυμήσου το λευκό κοτσίφι, το δικό μου, εκεί mm -hmm. περιγράφω αυτή τη σκηνή. Πώ θα είναι, δηλαδή το 2007, λέμε τώρα, έτσι. Πώ, εκεί θα καταλάβει σε ποια φάση είναι η κρίση. Όταν τα όρνια κατεβαίνουν, σημαίνει ότι είναι ώρα να φάνε. Έχει φτηνή η δουλειά και θα φάνε. Το 2010 έγινε αυτό. Ναι. Τώρα λοιπόν, όχι, το, το βιλίωμα αυτό Όχι, όχι, για τα όρια που κατέβηκαν Όχι, δεν κατέβηκαν Ακο Όχι, περιμένουν να φάνουν το ακόμα. πτώμα Θέλει και άλλο σου λέει Βάλιστα. Και άμα δουν ότι είναι ακριβό το πτώμα Σου λέει, όχι γερατά να πούμε Θα φτηνίνεις πολύ για να θα σε φάω Όταν δεν θα έχει καμία αξία Δηλαδή Πολλέ από, από τι επιθέσει που δέχονται οι τράπεζε δεν προέρχονται από την πλευρά του φτωχού δανειολήπτη που έχει το στεγαστικό σου δάνειο που θέλει να το ρυθμίσουν, είτε του μικρού επιχειρηματία ή του μεγάλου επιχειρηματή που έχει δουλειέ. Και ο άνθρωπο υποφέρει, να πούμε, ότι δεν μπορεί, έχει δανειστεί, έχει πέσει η αξία τώρα τον προϊόντο του. Άκουσα να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζε έχουν στα χέρια του δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Έτσι, αυτό που λέμε κόκκινα δάνεια. Και του λένε λοιπόν οι νέε δυνάμει που εμφανίζονται στο χρηματιοοοικονομικό σύστημα: τα heads funds, αυτό που λέμε, σκιώδει τραπεζικοί, ε? που είναι οι νέε δυνάμει. Vulture funds που λέμε, δηλαδή όρνια funds, α πούμε, ή πώ τα λέτε, distress funds, ε, όλα αυτά. Λένε και θα μου πουλήσετε με τα κόκκινα δάνεια. Και εγώ θα τα διαχειριστώ. Δηλαδή, σε ένα δάνειο που κάνει ένα ευρώ, θα μου το πουλήσει 10 λεπτά. Εγώ στα 10 cents. Μπορώ να βγάλω 40. Δικό μου το κέρδο στα 30. Μπορώ όμω και να τα χάσω. Σου λέει, Τι κάνει, ρε, τράπεζα, πηγαίνει ω Εθνική Τράπεζα, και εσύ θα κάνει τώρα να μου κάνει την Bad Bank, δηλαδή όλη τη μέρα θα ασχολείσαι με τα κακαδάνια ή θα κάνει καμιά δουλειά τραπεζική. Πούλα μου τα εμένα, φτηνά, και εγώ θα τα διαχειριστώ. Πόσο θα μου τα πουλήσει, σου λέει αυτό, Όχι, εγώ δεν τα πουλάω 10 λεπτά, τα πουλάω 20 λεπτά. Θέλω να πω ότι παίζεται και αυτό το παιχνίδι για γιατί είδε, για παράδειγμα, ότι όπω είχαμε προβλέψει την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα στρέσ τε ήταν ικανοποιητικά των τραπεζών. Δεν πήγανε καλά οι ευρωπαϊκέ οι μετοχές των τραπεζών τη Ευρώπη. Είναι πολλά τέτοια. Δηλαδή θέλουν να ρίξουν την αγορά κάποιοι, έτσι δεν είναι. Γιατί ξέρω... έπεσαν τα χρηματιστήρια με τα στρέσ τε. Γιατί έπεσαν τα χρηματιστήρια μετά τα ε? τεστκοπόσει των τραπεζών. Λέξτε, να σου πω ένα μυστικό ιδιότητε τώρα μεταξύ μα. Ε, δεν μα ακούκε κανεί είναι πρωί, να σου πω μεταξύ. Δεν ξέρετε, καταρχήν τα stress test. Δεν ξέρει οι ελληνικέ τράπεζε που έχουν ξετινάξει, έχουν γυμνώσει κλπ. Θα σου πω για τι γερμανικέ ή για τι γαλλικέ τράπεζε τώρα. Έτσι. Εάν κάναμε ένα κανονικό, άλλος, με άλλο σύστημα, πάμε σχάρι, μπορεί να μα ακούνε και ξέρουν χρηματοοικονομικά. Α πούμε, δοκιμάστε το σύστημα Stern Risk. Αυτό που λέμε zrisk, το, Τη μέθοδο stress test που υπολογίζει άλλα μεγέθη. Αυτή τη στιγμή οι γαλλικέ τράπεζε θέλουν 200 περίπου Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Ε, επιπλέον κεφάλε οι γαλλικέ τράπεζε. Δε λοιπόν τώρα ποιο είναι το τραπεζικό σύστημα για να καταλάβει. Εάν κρίνουμε τι ελληνικέ τράπεζε, το ένα ευρώ που διαθέτουν το έχουν κάνει 7 ευρώ μέσω των δανείων. Έτσι, λειμόχυση δηλαδή που ακούτε. Φούσκωμα Μια γερμανική, μια γαλλική τράπεζα, όπω ήδη λένε με τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα μετράει στου τρέστε, το ένα, το ένα ευρώ, ευρώ το έχουν κάνει 25 ευρώ. Οι Ολλανδοί, οι Ολλανδικές τράπεζες το 1 ευρώ το έχουν κάνει 32 ευρώ. Προσέξτε αυτό που σας λέω τώρα τα νούμερα γιατί τουλάχιστον υπήρχαν περιπτώσεις και υπάρχουν και τώρα περιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα, δηλαδή εννοώ στην περίοδο της φούσκας, που το 1 ευρώ θα σα εξηγήσω πως έγινε 64 ευρώ. Δηλαδή πως πάνω σε 1 ευρώ πραγματική αξία χτίζονται χρηματοοικονομικά προϊόντα, εικονικό πλούτος 64 ευρώ. Άρα έχουμε μία φούσκα η οποία πρέπει να ξεφουσκώσει σταδιακά. Να γιατί. Και θα συνεχίσω μετά γιατί βλέπω πήγε η κάτια μας μέσα. Η κάτια Αντονιάδο για δελτίωση. Κατιά τον Αντονιάδο ήταν και στην ελευθεροτυπία. Το βλέπω το κοριτσάκι εδώ στα κομπιούτερ πίσω. Νέα παιδιά με όρεξη για δουλειά, δημιουργικά, αξιόλογα. Τόπο στα νιάτα. Εμείς επικουρικοί θα είμαστε. Εδώ οι παλαιοί θα είμαστε επικουρικοί. Μα ρωτούν οι ακροατέ. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου, τα κορμιά και τα μαχαίρια, χέρια, μαχαίρια. Ε, υπάρχουν δέκα τραγούδια που μπορώ να σου βάλω τώρα γύρω από τα κορμιά, μαχαίρια, χέρια. Είσαι ένα ημώνιο σχολείο, ωραίο, παλαιό. Θεματικέ Βάλ έχεις... το μαχαίρι σου, σου. Πού να το θυμάστε αυτά Πάμε Λοιπόν πάμε στους ακροατές ναι. Οι οποίοι θέλουν Τώρα στο διάλειμμα για τις ναι. ειδήσει, Πήραν τηλέφωνο και ρωτούν Θέλουν να μάθουν να του πει περισσότερα Πώς γίνεται αυτή η μόχλευση Από το 1 ευρώ στα 60 Επειδή τώρα Από το 1 στα 25 μέτρης, έχουμε μεθυσμένα κουλουράκια Θα πάμε τώρα εκεί που θα πάμε Θα σα πάρω εδώ Να πάμε να δείτε και μεθυσμένους άρτους Έχει σήμερα, Όλα είναι μεθυσμένα σήμερα. Άρτο να το κάνεις με λίγο κρασί μέσα Ίνος, ε, μην ξεχάσου το ίνος είναι το ιερό Το αίμα Του κυρίου Λοιπόν, παίρνουμε ένα άρτο για παράδειγμα Που κάνει ένα ευρώ Ας πούμε δηλαδή Πραγματικό πλούτο Τι είναι ο πλούτος γιώτα μου Ο πλούτος μπορεί να είναι καταναλωτικά αγαθά Τα καταναλωτικά πετάμε, Είναι παιδικά αγαθά, χτίρια, μηχανήματα Εξοπλισμοί, αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα Ε είναι και χρηματοοικονομικά. Καταθέσει, ασφάλιστρα, ομόλογα, αμοιβαία, παράγωγα προϊόντα κλπ. Παίρνουμε τώρα ε, τον Άρτο που είναι τον Τρό. Ένα ευρώ κάνει. Ε? Θα το κάνει τον Άρτο να κάνει να πάνω εκεί να χτίσω προϊόντα 64 ευρώ. Παίρνω λοιπόν τον Άρτο, τον κόβω τέσσερα κομμάτια. Και λέω τέσσερι μετοχέ. Επειδή οι προσδοκίε είναι θετικέ στο χρηματιστήριο, το ένα ευρώ γίνεται τέσσερα ευρώ. Έτσι δεν είναι. Το ξανακομματιάζω, τον κάνω 8 ευρώ. Επ' αυτόν το, το, στα 8 ευρώ πάνω και χτίζω άλλα προϊόντα. Μπορεί να είναι ας πούμε αμοιβαία προϊόντα, μπορεί να είναι παράγωγα προϊόντα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, στεγαστικά δάνεια, ό, τα πάντα. Και συνεχίζω, συνεχίζω και ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή πάνω σε πραγματικό πλούτο ενό ευρώ που τον τρώγω, κάνω 64 ευρώ. Μπορεί να συμβεί ξαφνικά. Εσύ λοιπόν παίρνει ένα δάνειο. Όταν τα δάνεια είναι φτηνά που έδινε τώρα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φτηνά δάνεια και αφού παίρνει φτηνά δάνεια, τζάπα, χρήμα, αρνητικό, επιτόκιο, ξέρω εγώ πας και παίρνεις προϊόντα υψηλού ρούσκου, μερικά από αυτά που ο είναι στην κορυφή ε? και αγοράζει και νο... λέω δανείστηκα 50 ευρώ και έχω τώρα περιουσιακά στοιχεία 100 ευρώ και ξαφνικά τα 100 ευρώ γίνονται 70, 40 30, 10, δηλαδή καταραίει η φούσκα. Σπάει η φούσκα και καταραίει αυτό. Και μέσα, αμαν, και έχω το φέση των 50 ευρώ που δάνειο στην πλάτη μου. Και νόμιζα ότι είχα περιουσία 100 ευρώ, πάει αυτό, αυτό. Και με τα ακίνητα που πέφτει η, η αξία των ακίνητων. Σε αυτή την κατάσταση είναι τώρα η ανθρωπότητα μετά το σπάσιμο τη φούσκα. Τρομπάρουν χρήμα οι κεντρικέ τράπεζε. Ξέρει τι πόσα έχουν ρίξει οι κεντρικέ τράπεζε, 13 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά. Δεν περάσανε στην πραγματική οικονομία, περάσανε λίγο. Δηλαδή, λίγο συγκρατήσαν τη μεγάλη κατάρρευση. Δηλαδή, μην είχαμε μια κρίση σαν το 30, ε! Στι ΗΠΑ, α πούμε, έχουν τώρα και, και μια αύξηση τη απασχόληση. Μικρή, α πούμε, κάτι γίνεται. Και συγκράτησαν λίγο. Δηλαδή, από πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αυτά καταψήφθηκαν μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, μέσα αυτήν την κατάρρευση δημιουργούν. Και τώρα ο λέει: Ανοίξτε τη δηλαδή, Λέει ψέματα, το ενώ ξέρει. Ενώ ξέρει ότι οι τραπεζέ έχουν τα αγούρι στο πισινό και πρέπει να έχουν πάντα κεφαλαϊκή επάρκεια, πιέζονται, φοβούνται το ρίσκο, δεν αναλαμβάνουν ρίσκο να δώσουν πέσω ότι εμφανίζεται ένα ταλέντο σαν και, εσάς και λέει εγώ έχω μια νέα ιδέα, ένα νέο προϊόν, δεν θα σου δώσει δάνειο. Θα σου πει ότι κόπεδο αν έχει που παλιά ζητάγανε Και τι κάνουν και οι τράπεζε, πλασάρονται κοντά στο κράτο. Να μοιράσουν του κινδύνου. Και γι' αυτό το κράτο χρειάζεται να παρέμβει ώστε να δημιουργήσει μια δυναμική. Δηλαδή θα πει. Θα εδώ, διότι ξέρω εγώ, Έχω το ΕΣΠΑ, διότι έχω τον Αναπτυξιακό Νόμο, διότι έχω το Επενδυτικό Ταμείο που τρία χρόνια το παιδεύουνε, αλλά άξανε πάλι Υπουργό Ανάπτυξη. Άρα δεν κατάσταση, τι χάλια είναι αυτά. Τρία χρόνια ένα Επενδυτικό Ταμείο θα κάνει επενδυτική τράπεζα. Πάρτε ρε, δέκα. Θα κάνετε επενδυτική τράπεζα, άχρηστη, δεν είστε ικανοί να κάνετε τίποτα να πούμε. Αλλάξανε πάλι τον Υπουργό Ανάπτυξη, πούμε σε. γιατί να άσχετη, ρε. Επειδή ο άλλο κάνει το πολιτικό, ξέρει από τράπεζε, ξέρει από αυτά, δεν έχουν ιδέα. Και δεν είναι μόνο εδώ, πρέπει να ξέρει τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Είναι το βασικό, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν έχει σημασία να πει το κράτο: Ρε, έχω ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξη και ευθυγραμμίζω τα κίνητρα όλων. Δηλαδή, να πει ο Μοράλε, ο Μοράλε που ήταν αναρχικός, αναρχικό με το Τουφέκι στη Βολιβία, είπε προθέσει, κέρδισε τρίτη εκλογή και λέει: Τέρμα κρατικοποίηση, ξεχάσετε αυτά. Αυτό είναι το εθνικό σχέδιο ανάπτυξη με τα εργαλεία που έχω. Θα μπείτε όλοι στη σειρά. Θέλετε να έρθετε ξένοι επενδυτέ. Σα στηρίζω. Σα δίνω κίνητρα. Είστε απολύτω εξασφαλισμένοι. Φτάνει να αναπτύξετε του τομεί που εγώ προκρίνω για την εθνική μου οικονομία. Το καταλάβατε αυτό. Γι' αυτό έλεγα πάντα τι θέλετε να είστε. Λούλα στην αριστερά τη Βραζιλία ή Τσάβε έλεγα, ο ηρωικό Τσάβε που τον αγαπούσαμε. Δεν είναι σημασία. Τι κάνει τώρα η, Βα... η Βανεζουέλα. Να σου πω τι κάνει. Σε ορισμένου αριστερού. Χωρί μυαλό. Να σου εξηγήσω τι κάνει. Έχει πάλι ο πληθωρισμός 70% και παίρνει ο μαδούρο τον, τις τράπεζες, του, δηλαδή τα κομματικά στελέχη που έχει βάλει στις τράπεζες και τους λέει κάνει κάντε το επιτόκιο 25%. 25%. Δηλαδή ο άλλος σου επιτόκιο 25%. Δηλαδή το, ο ποτέ πολίτης παίρνει τώρα στις καταθέσει του 25%. Με 70% πληθωρισμό έχει χάσει το 50% καταθέσεων. Δηλαδή έχει κάνει αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό παίρνοντα, κλέβοντα τα λεφτά των πολιτών. Αυτή είναι αριστερή κουλτούρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να κοπούν με το μαχαίρι. Εν όψη αριστερή διακυβέρνηση με ευρύτερε συμμαχίε, δεν ξέρω τι κλπ. Πρέπει να ξέρουμε που πάμε. Διότι το πιο λεπτό σημείο στο επόμενο διάστημα, δηλαδή όπου μπορεί να συμβεί ατύχημα, όπου πρέπει να κάνουμε διαχείριση κινδύνων, δηλαδή μην ξεχνά πλάν πλάνο α, β, γ και μισό. Μην ξεχνάχει το μισό. Ρωτούν και ακροατέ για το ABC σενάρια και το ναι, μισό. για ποια περίοδο. Για το 2010. Για το 2010, για το 2010. 2010. Και το, για το 2010 θα συζητάμε πολλά Δεν πολλά Δεν έχει σημασία. Για το 2010 θα πούμε πια τον Απρίλιο, έτσι, γιατί άλλα πρέπει να γίνουν τα χοπία. Αυτά τα έχω περιγράψει, μην ξεχνά το πρόεδρο, άλλο θα πρέπει να γίνει τον Οκτώβριο του 2009. Mm -hmm. Άλλο τον Οκτώβριο, το 8, με καταλαβαίνει, θα σα mm -hmm. πω. Κάθε φορά μεταβάλλονται αυτά. Σα έχω πει ποιο είναι το σενάριο Α που θα έπρεπε να γίνει. Το πιο λογικό, το καλύτερο σενάριο, το πρώτο. Ρεαλιστικό, απολύτω. Έχουμε πει ότι θα έπρεπε η Βουλή των Ελλήνων, Παρασκευή βράδυ, με ένα ψήφισμά τη, να προκρίνει ω λύση την ανταλλαγή ομολόγων. Που θα εξαιρούσε του μικροκαταθέτες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Δηλαδή, θα ερχόταν οι επενδυτέ και θα λέγανε Θέλετε να σα κουρέψω 25% και να πάω το χρέο. Στο 100, 10% που είναι βιώσιμο το χρέο. Ή θέλετε να τα κρατήσετε στο χαρτοφυλλό και α να επιμικρύνουμε με μικρότερο επιτόκιο μια μεγαλύτερη περίοδο και να έχετε όλο το κεφάλαιο δικό σα. Δεν ξέρω να κατάλαβε. Για να μην υπάρξουν ούτε οι τράπεζε να χάσουν λεφτά, ούτε τα ασφαλιστικά τα κανεί. Ή να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Εντορική Τράπεζα να το μαζέψει το χρέο, να το διαχειριστεί αυτή. Δηλαδή να ξέρει πού θα το πουλήσει, πού θα το πληρώσει, θα το κάνει κλπ. Θέλω και ένα αντιστάθμισμα επενδύσεων αναπτυξιακών γιατί θα βάλω ζώνη, θα σφίξω θα, αναγκαστικά θα περιορίσω τις μη παραγωγικές δαπάνες του κράτους, τη φούσκα του, του κράτους ας πούμε και θέλω να αντιστάθμιζω να να έχω μεγάλη ύφεση μεγάλη ανεργία κλπ. Αυτά είναι η καλύτερη λύση όταν την είπα δεν με υποστήριξε κανείς με είπαν εγκληματία από την κυβέρνηση από την τότε αξιωματία αντιπολίτερη στη Νέα Δημοκρατία ή αριστερά τότε αλλού ε, δεν είχε Με την μικροσχήμα, σου λέει θα πάμε στου Ρώσου, στου Κινέζου, θα έχουμε πει αυτά mm -hmm. ή θα κάνουμε αργιδινή, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το δεύτερο πλάνο είναι άλλο, το τρίτο άλλο, ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση. Πε, δραχμή. Όπου σε πετάνε έξω, ρε παιδί μου, τότε έλεγαν, σου λέει δεν του διώχνουμε του Έλληνε, να τελειώνουμε. Ο ΖΙΝ έλεγε διώξε του να κάνουν μια αποτίμηση 70%, δηλαδή να χάσει τα κίνητα ή καταθέσει 70% και να ξανάρθουν αργότερα στο μέλλον με άλλη ισοτιμία. Και τότε, ακόμα στο χειρότερο σενάριο που το έχω περιγράψει, το έχω γράψει, τότε μπορούσε να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τρίτη, αν θέλα να σε διώξουνε. Ή εσύ αποφάζει να φύγει. Μια λέξη, τελειώνω. Εάν εσύ αποφάζει, για χίλιους δυο λόγου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει ή ήλπα, θα πει. Μάλιστα, θα μου εγγυηθείτε τι καταθέσει του κόσμου σε ευρώ. Mm -hmm. Και θα κάνουμε μια ρυθμιζόμενη ισοτιμία με αναφορά του ευρώ, που μπορώ εγώ να κάνω διακύμαση του ευρώ. Από πλην 1 έω πλην 25, πλην 27 υποτίμηση. Δηλαδή και, λοιπά. και θα μου συμπληρώσετε με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα και θα μπορέσω να ξαναεπανέλθω λογικά στο ευρώ κάτω από άλλε συνθήκε, αφού βελτιώσω την ανταγωνιστικότητά μου κλπ. Δηλαδή πάντα υπάρχει πλάν Α, Β, Γ και μισό. Μην ξεχνάτε το μισό. Δηλαδή απροσδόκητα συμβάντα για τα οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά συνιστώ για το επόμενο διάστημα όταν δεν ξέρετε να το βουλώνετε. Στου πολιτικού αναφέρομαι και στου δημοσιογράφου. Έτσι δεν είναι. Να το βουλώνετε, να είστε προσεκτικοί. Διότι τα έχετε κάνει θάλασσα και έχει μείνει ακόμα κάτι στον κόσμο. Όσοι έχουν καταθέσει. Όσοι έχουν. Διότι δηλαδή ο κόσμο νομίζει ότι οι καταθέσει του είναι στι τράπεζε. Οι καταθέσει του έχουν γίνει δάνεια, δεν υπάρχουν. Και πρέπει να μπορούμε να επιστρέψουμε ένα μέρο των δανείων, έτσι, για να μπορούν και ο κόσμος να έχει ασφάλεια στι καταθέσει του. Και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι το μίνιμουμ σε όλε τι πολιτικέ εξελίξει είναι ότι 100% διασφαλίζουμε την ακεραιότητα του ραπεζικού συστήματος Απαραίτητο διάλειμμα, δυστυχώς ή Είναι τόσο μελαγχολικό τραγούδι. Γίνεται γίνε τραγούδι δηλαδή για τον Νοέμβρη. ήθελα να αποχαιρετήσω ένα φίλο που πέθανε. Πολλού, αλλά πεθαίνουν Ο Νοέμβρη κι εγώ με Νοέμβρη θα πεθάνω. Γιατί το έτσι... λες αυτό. Νοέμβρη, το έχω προγραμματίσει χρόνια. <laughs> <laughs> νοέμβριο γεννήθηκα. Νοέμβριο έχω κάνει τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Και όλα τα βιβλία έχουν βγει Νοέμβριο. Όχι το προγραμματίσα. Τυχαία, αφού δουλεύω το καλοκαίρι. Να πούμε πάντα βγαίνει Νοέμβριο. Ό,τι να κάνω, λέω φέτο για να σπάσω το γούρι, λέω να βγω. Άργησο, ε, εγώ θα βγω 15-17, ξέρω Νοεμβρίου, α πούμε. Λοιπόν, και θα πεθάνω και Νοέμβριο. Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή. Α το πούμε έτσι. Ποιο μήνα είναι ο πιο κατάλληλο. Πότε πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ποιο δεν είναι στα Ά, Άλλη ώρα. Είναι <laughs> μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είπα μια βαριά κουβέντα. Που ο κόσμο μπορεί να μην την κατάλαβε. Με αφορμή του Μίκη. Του λέω Μίκη, εσύ θα μου γράψει. Και μην πει, προσέφερε ιστορικά, αλλά ωστόσο επιφυλάξει κλπ. Γιατί την είπα αυτή η κουβέντα που είπα ότι εμεί οι αριστεροί αγαπούμε όλη την ανθρωπότητα, αλλά μπορεί να φθονούμε τον σύντροφό μα, το διπλανό μα. Γιατί πήγα σε μια κηδεία. Πήγα σε μια κηδεία ενό συντρόφου, α πούμε. Και ήταν όλοι εκεί πριν το κόμμα από το οποίο προέρχεται, αγωνίστηκε, εξόδεψε τα καλύτερα του χρόνια. Δηλαδή, διαφωνούμε κάπου ιδεολογικά. Αλλά δεν αφαιρούμε την ανθρώπινη ουσία μα, την ανθρώπινη υπόσταση του άλλου. Δεν κάνουμε εχθρό. Δηλαδή, στο μαρξισμό. Τι είναι, πρέπει να προσθέσουμε λίγο Χριστό. Ο Χριστό είναι η πραγμάτωση τη ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη αδελφοσύνη και αυτό που η αριστερά δεν το ξέρει, τη αγάπη. Η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει. Έχει αυτή τη βαθύτερη ανεκτικότητα η αγάπη. Αυτό πρέπει να περάσει στην κουλτούρα τη αριστερά. Δεν μπορεί να είναι μοιρασμένη στην κηδεία του άλλου. Είναι ιερό από του αρχαίου Έλληνε, είναι αυτό. Και τώρα να αποχαιρετήσω το Μανώλη τον Πελοπονίσιο, ένα ήρωα. Που ούτε εγώ πήγα στην κηδεία του, διότι δεν το πήρα χαμπάρι. Ποιο είναι ο Μανώλη ο Πελοποννήσιος. το λιμάνι το ξέρουν, τα λιμάνια όλη τη Ελλάδα. Οι μπαρκαρισμένοι το ξέρουν, οι καπεντάνοι το ξέρουν. Το λιμενικό το ξέρει, το ναυτικό το ξέρει. Παλιός λιμενικός. Ήταν λιμενάρι του πυρεά, αρχηγό του λιμενικού, τον έζησα εγώ μέσα στα λιμάνια, μέσα στι καταστάσει, στι απεργίε, ναυτεργάτε λοιπόν, Άνθρωπο παντού μέσα. Ο Μανώλη είναι ο ήρωα, ο οποίο έσωσε. 600 παιδιά, 584 παιδιά, αν θυμάσαι τότε, το Γιούπιτερ που το εμβολήσανε με τα Αγγλάκια. Το κάλεσε η βασίλισσα τη Αγγλία, τον κάλεσε, τον τίμησε. Γλυπά. Είναι ο άνθρωπο πέσωσε στο πόρο, αν θυμάσαι δρομοκρατική ενέργεια τότε. Μέσαστε, ο ίδιο ρεπαίνει το τιμόνι, έμπαινε μέσα στι θάλασσε. Παλιό καπετάνιος, ξεκίνησε από το εμπορικό ναυτικό. Ο πατέρα του σκοτώθηκε από την Κίμωλο. Αγαπούσε, λάτρευε την Κίμωλο. πατέρα του σκοτώθηκε από του Γερμανού, τον βήθησε το πλοίο του ένα υποβρύχιο, ιστορία μες στο λιμάνι του πήρας, σου λέω ώρες ατέλειωτες και θα σου κάνω τώρα τη μεγάλη αποκάλυψη του είχα πει Μανώλη στην επέτειο των ημείων, οι δυο μας θα γράψουμε ένα κείμενο που θα έχει το σενάριο ABC, πως διαχειριζόμαστε κρίσεις και κινδύνους θα σου αποκαλύψω τώρα άκουγα το πρωί το βερίκιο ήταν τότε στα πράγματα ως να πούμε. ο Μανώλης ο Πελοποννήσιος έκλεγε την τι προηγούμενε μέρε και μου λέει: Μήμη, θέλω να σου μιλήσω. Κατεβαίνω στο λιμάνι, μου λέει: Κοίτα. Και είμαι ο άνθρωπο ο οποίος διάβασε τα κωδικοποιημένα μηνύματα που του έστελνε η ηγεσία η στρατιωτική να τα μαζεύει από τα ήμια. Ο Μανώλη θα καθάριζε τα ήμια του είπε, με απλά σκαφάκια με φουσκοτά του λιμενικού, χωρί να γίνει όλο αυτό το τσίρκο με τα πολεμικά που κάνουν. Θα του πέταγε τάκ τάκ όλα, ούτε θα πέναν χαμπάρι κάτω από τα ραντάρ θα πέναγε. Ούτε ελικόπτερα που πέσανε για εγκλήματα κλπ. Και κάναμε αυτή την. Αφού αδρανήσαμε και βγάλαμε το λιμενικό που θα καθάριζε την υπόθεση, στείλαμε μετά τα βαπόρια, κάνουν τη φιγούρα και δημιούργησαν τι γκρίζε ζώνε. Έκλεγε αυτά τα, τα κωδικά μηνύματα, του είχα πει στα, στα 20 χρόνια να τα βάλαμε. Αλλά ο Μανώλη πέθανε τώρα. Δηλαδή το, το 2016, α πούμε. Ο Μανώλη πέθανε και τώρα είμαι υποχρεωμένο να το πω αυτό, να το καταθέσω. Και όμω, για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε και τι νοοτροπία έχουμε. Όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση, ανετάκη, το οποίο τη στηρίξαμε κι εμεί ως ΚΟΕ, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο, ο ανεκδίκητο υπουργό εμπορική ναυτιλία, ένα πολιτικό αλαζόνα, άσχετο όπω του συνήθω βάζουν τέτοιου κλπ. Έδιωξε τον ήρωα από το λιμάνι, τον Μανώλη τον Πελοπονίσιο. Και πήρα τον Πακογιάννη και τον Μιτσοτάγι τον έβρισκα, ας πούμε. Και μου λέει, Τι να πω, Πού μπλέξαμε, λέει ο Πακογιάννη, με ποιου μπλέξαμε, του δεξιού αυτού του πούμε κλπ. Έτσι λοιπόν, άντε είπαμε για τον Μανώλη, να σου πω έτσι για πεθαμένου ανθρώπου. Εμμανουήλ Κρυαρά, προχθέ κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση, ο μεγάλο φιλόλογο κλπ. Όχι, λοιπόν, μπήκε κάτι, έχω χρόνο. Λοιπόν, και του είχα πει, Μ... Μανώλη, χρόνια πολλά, να μου ξαναπεί ρε χρόνια πολλά μου λέει, γιατί είμαι 107 χρόνων και δεν αντέχω άλλο. Δεν θέλω ρε να ζήσω άλλο. Κάνανε για πανταχού σφακιανοί προχθέ μια ωραία εκδήλωση. Ο Σίφη Μανώλη, φοβερό και τρομερό, α πούμε, κάνανε μια ωραία εκδήλωση Μανώλη. Είναι σφακιανό. Λοιπόν, να σα πω για τον Άγιο τώρα τι μπήκε η κοπέλια μέσα. Ποιο γιορτάζει σήμερα. Ποιο γιορτάζει δεν το έχει βρει κανένα από του ακροατές. Ωστόσο, όμω, εμεί του έξι πρώτου ε, θα του θυμίσουμε με τα βιβλία. Όχι έξι πρώτη, θα κάνει μια κλήρωση. Δεν μπορεί να γιορτάζει πρώτο. Γιατί έγινε. είναι άδικο αυτό. Σωστό. είναι νέος, που ξέρει καλύτερα τα. Εγώ ποτέ δεν θα βγω πρώτος, έτσι που να κάνω. Κάνε μια κλήρωση Λοιπόν, Ποιο Άγιος ε, γιορτάζει σήμερα, σήμερα, σε ποιον θα ανάψουμε κυρίες. Αυτός σας το πάρε. Σας είπα μεθυσμένο άρτο, μεθυσμένα κουλουράκια. Σήμερα είναι το άγιο Γιώργη του μεθυστή. Είναι η ιστορία μας, η παράδοσή μας. Αυτό που λέμε τείχος παλιό δεν χτίζεται, δε δεν χαλάται, καινούργια αγάπη πιάνεται, παλιά δεν λυσμονάται. Η παράδοση. Οι Έλληνες, όταν γίνανε χριστιανοί, κρατήσανε τα παλιά έθιμα. τον Ιδονίσιο, το διόνυσο του κρασιού, σήμερα ανοίγουν τα βαρέλια. Αύριο, 3η Νοεμβρίου, είναι η γιορτή του, του Αγίου Γιώργη του Μεθιστή. Ανοίγουν τα βαρέλια σήμερα και αύριο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό γινόταν και στην αρχή Αθήνα. Τα πυθύγια, οι τελετέ. ξέρεις τη γιορτή είναι αυτή. Οι Αθηναίοι κάνανε χωρί να ρίχνανε τάχα ένα ποτηράκι στη γη για το διόνυσο και μετά πεκροπίνανε επιμέρε φοβερά κλέδια. Αυτά γίνονται και στην Κρήτη όπου έχουν αμπελουργίε. Όπου έχουμε αμπελουργού. Και σωματώθηκε στον Άγιο Γιώργιο, ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε, μπεκρίς, ούτε τίποτα. Αλλά βρήκαμε αφορμή την ανακομιδή των νοσών του στην Παλαιστίνη. Αυτό ήταν την Καπαδοκία πατέρα, τη μάνα του Παλαιστίνη. Και βρήκαμε αφορμή αυτό και το κολλήσανε πάνω, ε, όπως θα δείτε. Α, γιατί έτσι έχουμε τους Αγίους. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη γιορτή. Εγώ θα πάω στον Εσπερινό και... Για να καταλάβεις, με παίρνει ο η Σιφάκη, ο, ο πιο μεγάλο διανόμο που είχε η Ελλάδα, επιστήμονα, βραβείο Νόμπελ πειροφορικής και μου λέει: μί, μί, μί, πρέπει να κατέβουμε στο χωριό, διότι θα ανοίγουν τα βαρέα. Λένε του Αγίου του Έτσι πάμε. Με κοκοτό, σε όλη την Αθήνα, δεν υπάρχει μια εκκλησία. Μία υπάρχει που θα πάμε σήμερα. Το Αγίου του Μεθυστή, ο Γιώρι κοκοτό έκανε την το επανάστα του έτσι, λεβέντικα. Εμεί στην Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα, έχουμε στην Κραμπούσα την Παναγία την Κλευτρίνα. Την προστάτητα των ληστών, των κλευτών και των πειρατών. Όταν η Πανάστη 21 πέτυχε και υπήρξε γενοκτονία, ο Πάγκαλο λέει: Η Κρήτη δεν είναι Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή γι' αυτόν. Λοιπόν, τότε το γυρίσαν στην πειρατεία οι επαναστάτε και κάναν την Παναγία την Κλευτρίνα. Ε, ή θα δεις ξέρει, βρέει είναι ο Άγιο. Ο Άγιο Αλανιάρης. Όχι. <laughs> ε? Το ξέρει <laughs> το Άγιο Αλανιάρη. Πρώτη φορά τα ακούω. Ε, αυτό σηκώνει ολόκληρο πομπή. Όμω, επειδή μπλέκεται με το βιβλίο μου την Αλέγκρα που θα κυκλοφορήσει σε 15 μέρε ο Άγιο Αλανιάρης, τη φοβερή περιπέτεια που θα διαβάσει, τα τρίβεται τα μάτια, θα σε έχω έτει μια βόμβα, πρέπει να ξέρει ότι στην Ακρόπολη υπήρχε μια σπηλιά. Υπάρχει και τώρα. Η σπηλιά του Πανό, του Πάνα, του Αγίου, του, των Αρχαίων. Βάχη, αόργια κλπ. <laughs> Όταν γίναμε, Χριστιανοί. Δεν μπορούν να αφήσουν τον Θεό πάνω χωρί να τον κάνουν χριστιανό. Επειδή ήταν, α πούμε, ο, ο Θεό των Οργείων, ξέρω εγώ. Κάναν τον Άγιο Αλανιάρη, παλιά Αθηναίοι, τον λατρεύανε όλοι. Και κάνανε, α πούμε, τι μέρε που έπρεπε να νηστεύουν, βάλαν τη γιορτή νηστεία στην γιορτή του. Και πιάναν και τρώγανε όλοι παϊδάκια, σουβλάκια, κοκορέτσια. Και έρωτοτροπούσαν. Δηλαδή, κάνανε αμαρτίε. Δηλαδή, προ άλλη, τι φοβερή θρησκεία έχουμε. Πρόβλεψε ακόμα να σε επενοχοποιήσει Και από τις αμαρτίες σου Ε; Ενώ όλοι παίζουν πάνω στην ενοχή του Παλούς είναι αμαρτωλέ Σου λέω ρε παιδί μου Εντάξει να πούμε πήδηξε στην Αγία Παρασκευή Σιγά ο Θεός όλα τα ευλογεί Λοιπόν άντε την αγάπη μου Πάμε τώρα να ανάψουμε τον κερί Να σας πάρω στον Άγιο Γιώργη το Μεθυστή